Από το περασμένο Σάββατο έχουμε αρχίσει να ξετυλίγουμε το κουβάρι των αμαρτιών Από το περασμένο Σάββατο, επαναλαμβάνω, έχουμε αρχίσει να ξετυλίγουμε το κουβάρι των αμαρτιών το οποίο όπως είχαμε πει από την αρχή θα είναι πολύ βρώμικο και όσο το απλώνουμε και όσο το ανοίγουμε τόσο και περισσότερη αιδία θα κυριεύει την ψυχή μας τόσο και περισσότερη βρωμιά θα μας κατακλίζει. και ίσως και το προλαβαίνω αυτό θέλω να σας προλάβω Ίσως μέσα από αυτά τα κηρύγματα, ορισμένοι να στενοχωρηθούν, να απογοητευτούν. Ενώ είχαν μία καλή ιδέα για τον εαυτό τους, μέσα από αυτά τα κηρύγματα μπορεί ο Σωτανάς, να σπήρει την απογοήτευση και την απελφισία. Αυτό των κηρυγμάτων, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, δεν είναι να απελπιστούμε, δεν είναι να απογοητευτούμε. Οι αμαρτίες έχουμε, πιστέψτε το αυτό, καταλάβετε το. Και οι αμαρτίες πάντα είναι μεγάλες και επικίνδυνες και φθοροπιές και καταστροφικές για την ψυχή μας. Και αυτό καταλάβετε το. Αυτό των κηρυγμάτων δεν είναι η Αντίθετα, σκοπός των κηρυγμάτων είναι να καταλάβουμε να καταλάβουμε τη φθορά που δημιουργεί η αμαρτία μέσα μας να καταλάβουμε το τραύμα που μας ανοίγει η αμαρτία και να πάμε στον πνευματικό, στον ιατρό, στον αρμόδιο ιατρό για να έβρωμε και να ευρίσκομαι πάντα τη θεραπεία μας. υπάρχουν αμαρτίες μικρές και αυτό καταλάβετε Όλε Όλες οι αμαρτίες είναι μεγάλες και επικίνδυνες. Και όλες οι αμαρτίες θέλουν πάντα την αντίστοιχη προσοχή. Την αντίστοιχη προσοχή και παρακολούθηση. Όπως παρακολουθείς την υγεία σου σε κάθε λεπτομέρεια και άμα αισθανθείς στον παραμικρότερο πόνο πηγαίνεις στον αρμόδιο ιατρό και αν καταλάβεις ότι το φως των οφθαλμών σου αρχίζει να λιγοστεύει θα πας στον οφθαλμίατρο κι αν καταλάβεις ότι η ακοή σου λιγοστεύει θα πας στον οριλά στον οτω, οτωρινολαρικολόγο κι αν καταλάβεις ότι το δέρμα σου έχει πάθει κάποια δερματοπάθεια, θα πας στον δερματολόγο έτσι και όταν η ψυχή σου παθαίνει τη φθορά της αμαρτίας θα πρέπει να πας πάλι στον αρμόδιο ιατρό που ο Θεός μας έχει πει ότι αυτός ο αρμόδιος ιατρός είναι ο πνευματικός. <Κι> Είδαμε προχτές την αμαρτία, τη ρίζα πασών των αμαρτιών που είναι ο εγωισμός η υπερηφάνεια και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτή την αμαρτία, να επαναλάβουμε πολλά θα επαναλάβουμε μόνο τούτο ένα θα θυμάστε για αυτή την αμαρτία ένα το οποίο δείχνει και το πόσο σοβαρή είναι ποιο είναι αυτό το ένα ότι ο εγωισμός έγινε η αιτία άγγελοι να γίνουν δαίμονες και άνθρωποι του παραδείσου να γίνουν εργάτες της ανομίας και της αμαρτίας αυτά και μόνο τα δύο αρκούν για να μας δώσουν να καταλάβουν να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής το μέγεθος της φθοράς που δημιουργεί ο εγωισμός μέσα μας και είπαμε δυστυχώς ότι όλοι τον έχουμε. Εφόσον υπάρχουν αμαρτίες, εφόσον το δέντρο των κακών καρποφορεί και βγάζει αμαρτίες, σημαίνει ότι έχει ρίζες. Και ρίζα είναι ο εγωισμός. Μακάρι ο Θεός να βοηθήσει, αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Εφόσον θα είμαστε πάντα αμαρτωλοί, δυστυχώς, πάντα θα υπάρχει ο καταραμένος ο εγωισμός μέσα μας. Αλλά τουλάχιστον να παρακαλούμε τον Κύριο να δείχνουμε τη διάθεσή μας προς τον Θεό και να του λέμε Κύριε ταπείνωσέ μας πρόσθεση μην ταπείνωσιν δώσε μας ταπείνωσι Κύριε διότι μόνον οι ταπεινοί θα εισέλθουν στην βασιλεία των ουρανών. Αυτοί που πηγαίνουν με το κεφάλι ψηλά δεν χωράνε να περάσουν από την πόρτα του Παραδείσου αυτοί που έμαθαν να σκύβουν και ξέρουν να σκύβουν και ξέρουν να ταπεινώνονται αυτοί και μόνον αυτοί θα περάσουν το κατώφλι του Παραδείσου και εύχομαι μεταξύ αυτών να είμαστε και όλοι εμείς και να παρακαλάτε τον Θεό να μας ταπεινώνει και να μας, ε, να μας δίνει αφορμές προς ταπεινώσεις σε αυτή εδώ τη ζωή. Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο αμάρτημα Όχι δεύτερο κατά σειράν, δεν θα τα πάρουμε τα αμαρτήματα κατά μέγεθος, διότι είπαμε ότι όλα είναι μεγάλα. Θα τα πάρουμε έτσι όπως έρχονται στη φτωχή μου λογική στη φτωχή, φτωχή μου γνώση γιατί κι εγώ σαν άνθρωπος δεν μπορώ να τα ταξινομήσω να τα βάλω σε μία πρωταρχική θέση το κάθε ένα μπροστά από κάποιο άλλο. Γιατί έτσι είναι σαν να πω ότι αυτό το αμάρτημα που θα πούμε σήμερα είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα πούμε το άλλο Σάββατο. Και αυτό δεν συμβαίνει. Όλα τα αμαρτήματα, επαναλαμβάνω, όλα τα αμαρτήματα είναι μεγάλα και φοβερά και τρομερά. Δεύτερο αμάρτημα, επέλεξα να μιλήσουμε σήμερα για την αχαριστία του ανθρώπου προς τον Θεό. Είναι γεγονός ότι όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας την απέτηση όταν κάποιος, όταν σε κάποιον κάνουμε κάτι καλό, όταν σε κάποιον δίνουμε ένα δώρο, έχουμε την απέτηση αυτός ο κάποιος να μας πει τη λέξη «ευχαριστώ» έχουμε την απέτηση αυτός ο κάποιος να εκτιμήσει το δώρο μας να εκτιμήσει την προσφορά μας και να δείξει την εκτίμησή του λέγοντας μας ευχαριστώ να μας ευχαριστήσει για αυτό που του κάναμε και είδατε πόσες φορές θλίβεται η ψυχή μας όταν βλέπουμε ανθρώπους τους οποίους ευεργετήσαμε ανθρώπους τους οποίους εξυπηρετήσαμε κατά μεγάλο ή μικρό ποσοστό, ανθρώπους τους οποίους βοηθήσαμε κατά τον Α ή Β τρόπο, θλίπεται λέει η β τροπο θλιπεται λεω η ψυχη μας όταν από αυτου τους ανθρώπους κάποια στιγμή αντιμετωπίζεις την κακία, το μίσος, την αδιαφορία και δείχνουν με τον τρόπο τους ότι ξέχασαν αυτό το οποίο τους έχει κάνει. Το ευχαριστώ το θέλει και δεν είναι κακό το να θέλει το ευχαριστώ. Δεν είναι αμαρτία. Το να θέλει ο άλλος να εκτιμήσει το καλό που του έκανες δεν είναι κακό. Και θα σας φέρω ως παράδειγμα τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος θυμάστε όταν εθεράπευσε τους δέκα λεπρούς και είδε στη συνέχεια ότι η εννέα από τους δέκα συμπεριφέρθηκαν με αχαριστία Δεν βρήκαν ούτε μία κουβέντα ευχαριστίας να έρθουν να πούν στον Κύριο Και όταν ο Κύριος είδε μόνο έναν εκ των δέκα με θλίψη παρετήρησε και αναρωτήθηκε Οχι δέκα εκαθαρίστησαν, η δε πού? πού, είναι η άλλη εννιά, εγώ δέκα εκαθάρισα. Γιατί να έρθει μόνο ένας να μου πει ευχαριστώ. Το αίσθημα, την επέτυση μάλλον αυτό, την απέτηση της ευχαριστίας, την έχει ο Κύριος. Και αφού την έχει και ο Κύριος, σημαίνει ότι το να την έχουμε και εμείς δεν είναι αμάρτημα. Δεν είναι κακό. Αλλά, αν απαιτεί να σου πούνε ευχαριστώ για ένα δωράκι μικρό που πήγες το οποίο κόστισε χίλιες δραχμές δύο χιλιάδες, πέντε χιλιάδες, δέκα χιλιάδες, είκοσι χιλιάδες εάν απαιτείς να το εκτιμήσουν αυτό το δώρο εάν απαιτείς να το θυμώνται αυτό το δώρο και έκτοτε η συμπεριφορά τους απέναντί του απέναντί σου να είναι συμπεριφορά ευγνωμοσύνη, μην ξεχνάς ότι την ίδια απέτηση έχει και ο Κύριος από σένα. κι αν εσύ θέλεις να εκτιμήσουν οι άλλοι το δώρο των πέντε ή των δέκα ή των είκοσι χιλιάδων σκέψου πόσο κοστίζουν τα δώρα που σου δίνει και μου δίνει καθημερινά ο Θεός. Για σκέψου, για να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε στη ζυγαριά, να δούμε το κόστος τους, να δούμε την αξία τους, για λάτε να τα κοστολογήσουμε, να δούμε επί παραδείγματι πόσο κοστίζει η υγεία που ο κόσμος και δικαίω την θεωρεί ανεκτήμητο αγατό, δεν εκτιμάται. Δεν μπορείς να την εκτιμήσεις, δεν μπορείς να την αξιολογήσει. Δεν μπορείς να πεις ότι η υγεία κοστίζει τόσα εκατομμύρια. Αυτό θα στο πει ένας άρρωστος. Θα στο πούν πολύ άρρωστοι. Το πόσο κοστίζει η υγεία θα στο πει ο τυφλός, θα στο πει ο κουτσός, θα στο πει ο ποπάλαλος, θα στο πει ο ανάπηρος, θα στο πει ο παράλυτος, θα στο πει ο καρκινοπαθής, θα στο πει ο φορέας του AIDS αυτοί θα σου πούν πόσο κοστίζει η υγεία. Αυτούς πρέπει να ρωτήσεις για να εκτιμήσεις το αγαθό της υγείας. Θέλεις το ευχαριστώ για ένα δωράκι χιλίων ή δύο χιλιάδων ή πέντε χιλιάδων δραχμών και ο Θεός όμως θέλει το ευχαριστώ το θέλει το ευχαριστώ όχι μόνο για την υγεία αλλά για προσπάθησε να κοστολογήσεις και τα πνευματικά αγάθα που μας έχει δώσει ο Θεός για προσπάθησε να κοστολογήσεις και να αξιολογήσεις πόσο κοστίζει παράδειγμα ένα ιερέας που είναι δίπλα σου και τον έχεις όλη μέρα στο χέρι σου και μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να τον μεταχειριστείς κατά Χριστόν Ιησούν. Για αναρωτήσου πόσο κοστίζει μια εκκλησία που είναι δίπλα στο σπίτι σου. <κυρίζει> Αρχίσατε και βήχετε. Σατανικό είναι αυτό. Σατανικό για να μην ακούτε. <κυρίζει> λοιπόν... θες να αξιολογήσει ο άλλος το δωράκι το μικρό που έδωσες και το οποίο κόστιζε λίγα μόνο χιλιάρικα πόσο κοστίζει το ότι έχεις την εκκλησία δίπλα στο σπίτι σου και αυτό δεν περιμένω να μου το πεις εσύ γιατί εσύ δεν το έχεις αξιολογήσει ακόμα δεν το έχεις καταλάβει να πας να ρωτήσεις αυτούς που βρήκα στην Αμερική που δεν έχουν εκκλησία αυτούς οι οποίοι για να πάνε στην Εκκλησία διανύουν δρόμο πέντε ώρων αυτούς θα πάνε ρωτήσεις που ξεκινάνε σαν να πούμε εδώ από τη Λάρισα για να έρθουν στην Πάτρα να εκκλησιαστούν αυτούς θα πάνε αυτοί θα σου πούν πόσο κοστίζει η Εκκλησία αυτοί θα σου πούν πόσο κοστίζει ο Ιερέας που βγαίνει ο κάθηχη Δέος και ο κάθε βρώμικος στην τηλεόραση και τον ιβρίζει χωρίς να ξέρει τι κάνει. Έχει αξιολογήσει, έχει ζυγίσει πόσο κοστίζει το πανάχρατο σώμα και το το αίμα του Κυρίου μας που προσφέρεται ης βρόσιν και πόσιν της πιστής, εις να αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Αυτό πλέον δεν ζυγίζεται, δεν μετράται. Όσο ανεκτίμητος είναι ο Θεός, Όσο άπειρος είναι ο Θεός, όσο άγιος είναι ο Θεός, όσο τέλειος είναι ο Θεός, όσο αιώνιος είναι ο Θεός, τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και το σώμα Του και το αίμα Του που εμείς οι ανάξοι προσερχόμεθα άλλη κάθε Κυριακή, άλλη κάθε δεύτερη, άλλη κάθε τρίτη, άλλη μια φορά το μήνα, άλλη μια, μια φορά στου δύο μήνε κλπ. για να κοινωνήσουμε και να πάρουμε το σώμα Του και το αίμα Του. Πόσο κοστίζει η εξομολόγηση, το μέγα αυτό μυστήριο. Ζητά το ευχαριστώ για 5.000 και για 10.000 που έδωσες. Για ρωτά όμως πόσο κοστίζει το μυστήριο της εξομολογήσεω, που σε μεταμορφώνει, που σε αλλάζει, που μπαίνει σαντανά σκέτο μέσα στην εξομολόγηση λόγω των αμαρτιών σου από εκεί με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος με την ιαματική χάρη του μυστηρίου βγαίνεις έξω ολοκένουργος βγαίνεις έξω λευκό περιστέρι δεν το κατάλαβες αυτό δεν μπόρεσες αυτό ποτέ να το εννοήσει. βλέπουμε δυστυχώ τον ιερέα σαν εφιάλτη βλέπουμε τον παπά λες και είναι κρεματόριο εκεί εξομολόγησης και όμω την αξία δεν θα τη ρωτήσω να μου την πει εσύ. Γιατί εσύ δεν το εκτίμησες ποτέ αυτό το αγαθό. Αυτό θα το ρωτήσω και τα δύο αυτά μυστήρια και την εξομολόγηση και τη Θεία κοινωνία θα πάω να τη ρωτήσω εκεί επάνω στην Αλβανία. Εκεί που παπά δεν υπήρχε, μυστήρια δεν υπήρχαν. Οι άνθρωποι ήσαν αξομολόγητοι, ακοινώνητοι για χρόνια ολόκληρα. Και πέθαιναν άσαυτοι, πέθαιναν αδιάβαστοι ψέθαβαν σαν τα σκυλιά και σαν τις γάτες <κυρίζει> Για πόσα έχουμε να ευχαριστήσουμε το Θεό Για πόσα έχουμε να πούμε ευχαριστώ στο Θεό Κι όμως ενώ εσύ θέλεις το ευχαριστώ να στο πει ο άλλος θέλεις το ευχαριστώ για μια που ψωμί που του έδωσες θέλεις ο να σου πει ευχαριστώ για ένα κατοστάρικο που του πέταξε Θέλεις να σου πούνε ευχαριστώ για μια κουταλιά λάδι θέλεις να σου πούνε ευχαριστώ για το κάθε τί; το παραμικρό που θα δώσεις αλλά εσύ στο Θεό δεν μου λες και εγώ πόσα ευχαριστώ είπαμε για τις τόσες του ευεργεσίες για, για τα τόσα δώρα του τα υλικά και τα πνευματικά μήπως είμαστε αχάριστοι μήπως ενώ θέλουμε οι άλλοι να είναι ευγνώμονες απέναντί μας και το στόμα τους να είναι γεμάτο ευχαριστίες για μας μήπως εμείς τελικά είμαστε υποκριτές μήπως εμείς τελικά συμπεριφερόμαθα απέναντι στο Θεό με αχαριστία και αγνομοσύνη και να ήταν μόνο αυτό και να ήταν μόνο αυτό να ήταν μόνο η αχαριστία και η αγνωμοσύνη μας θα έλεγα, ας με επιτραπεί η ένα το κακό. Μα εδώ βλέπετε ότι στην αχαριστία και στην αγνωμοσύνη προστίθενται και άλλα χειρότερα και μεγαλύτερα κακά. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Χριστιανέ, παραδειγματίσω από τα ζώα». Δε την κότα που σε κάθε μια γουλιά που θα πιει, θα σηκώσει το κεφάλι της να ευχαριστήσει ασυνείδητα έστω τον πλάστη και δημιουργό της. Και παραδειγματίσω από αυτό το πουλάκι, το οποίο αισθάνεται την ευγνωμοσύνη μέσα στο κορμί του. Παραδειγματίσω από το σκύλο, στον οποίο ένα κόκαλο του πετάς και αμέσως γίνεται ο καλύτερός σου φίλος. Αλλά καταλήγει ο Ιερός Πατήρ ότι όχι μόνον δεν παραδειγματιζόμαστε από τα ζώα αλλά εμείς όπως πολύ σωστά είπε κάποιος σύγχρονος ομιλητής την πουκιά έχουμε στο στόμα και βλαστημάμε τον Χριστό και την Παναγία Όχι μόνο ευχαριστώ δεν του λέμε αλλά ενώ το στόμα μας είναι γεμάτο από τα αγαθά του Θεού ενώ το στόμα μας, οι κοιλιές μας κοντεύουμε να ανοίξουν, να σκάσουμε από το πολύ φαΐ εν δούτις, δεν βρίσκουμε λόγια ευχαριστίας και όχι μόνον αυτό αλλά βλαστιμούμε το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αυτό είναι η μεγαλύτερη ευχαριστία μας απέναντι στον Θεό Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι αγαπητοί μου αδελφοί και να τελειώσουμε αυτό η ευχαριστία πληρώνεται σημειώστε το η αχαριστία πληρώνεται και βέβαια δεν θα μας την τσεπληρώσει ο Κύριος διότι ο Κύριος δεν είναι εκδικητής ο Κύριος είναι πηγή αγαθών πηγή Αγίων δωρημάτων, δεν είναι δυνατόν ο Κύριος ο Άγιος, ο αγατό, ο Τέλειος δεν είναι δυνατόν να οργιστεί ο Θεός δεν είναι δυνατόν ο Θεός να εκδικηθεί ο Θεός αυτό που ζητάει από μας να μην εκδικούμε στα δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός δεν είναι δυνατόν ο Θεός να εκδικείται αλλά θα μας εκδικηθεί η ίδια μας η αμαρτία η αχαριστία εκδικείται και αφού εσύ και εγώ δεν θελήσαμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τα τόσα δώρα Του και παραπονούμαστε πολλές φορές υποκριτικά Κροϊδεύουμε το Θεό. Έρχονται πολλοί στην εξομολόγηση και του λέω: Κάνε προσευχή. Ξέρει τι μου λέει. Άρα είπα: Κούλη, εγώ δεν ξέρω γράμματα. Δεν ξέρει γράμματα, είναι. Θέλει γράμματα η προσευχή, δηλαδή. Ποιο το είπε αυτό. Δηλαδή. Ποιο σου είπε ότι η προσευχή το να κάνει κάποιο προσευχή θέλει να ξέρει γράμματα. Ποιο το είπε. Ξέρει πόση αγράμματα καλογαίρι υπάρχουν στο αγιονόρο. Και ξέρει ότι όλοι αυτοί διαθέτουν όλα, όλο το 24ωρο για προσευχή. Αυτοί που τα βρίσκουν τα λόγια, γράμματα δεν ξέρουν και όμω προσεύχονται. Και τι του είπα, και τι του λέω, θέλεις να κάνει προσευχή, Άστα γράμματα. Γονάτισε και άρχισε να σκέφτεσαι τι ευλογίε του Θεού. Βάλει το μυαλό σου να σκεφτεί πόσα δώρα έχει από το Θεό. Και ένα-ένα που θα το σκέφτεσαι, πε και ένα ευχαριστώ στο Θεό. Και σε διαβεβαιώ ότι εφόσον όπω λέμε και παραδεχόμαστε τα, λόγια, τα, τα δώρα του Θεού είναι άπειρα, άπειρα, σε βεβαιώ ότι εκεί θα είσαι γοναδιστό όχι μια ώρα, όχι δύο ώρε, όχι τρει ώρε, μέρε ολόκληρε. Θα είσαι εκεί γονατιστό και θα θυμάσαι, θα σου έρχονται οι ευλογίε του Θεού και η προσευχή σου θα είναι συνεχώ το επαναλαμβανόμενο ευχαριστώ. ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ και δεν θα τελειώνει. Πες λοιπόν την αλήθεια. Δεν είναι που δεν ξέρει γράμματα και δεν προσεύχεσαι Δεν έχει όρεξη. Δεν θες να γονατίσει. Είσαι αχάριστο απέναντι στο Θεό και γι' αυτό δεν θέλει να γονατίσει, να προσευχεθεί. Αυτή είναι η αλήθεια είμαστε αχάριστοι απέναντι στον Θεό αλλά είπα, η αχαριστία πληρώνεται πως πληρώνεται θα σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε πως πληρώνεται ποιος είναι ο πιο αχάριστος λαός του κόσμου οι Εβραίοι, μπράβο οι Εβραίοι οι Εβραίοι οι τόσο ευεργετημένοι από τον Θεό τους πήρε ο Κύριος μέσα από τη δουλεία της Αιγύπτου τους έβγαλε έξω, τους πέρασε από την ελληθρά θάλασσα, τους έκανε ένα σωρό θαύματα στον δρόμο, τους εσκέπασε από πολεμίους εχθρούς, τους πότισε, τους τάισε, το μάνα, τα ορτίκια, τους έγκλειτωσε από φίδια, τους περιφύλαξε. Και όμως αυτοί βλαστιμούσαν το Θεό, βλαστιμούσαν το Μωυσή και ο Θεός τους έκανε βασιλιάδες, τους ανύψωσε ως τα άστρα του ουρανού και τέλος από την πολλή του αγάπη ο Κύριος κατέβηκε εκεί μέσα στο Ισραήλ εκεί γεννήθηκε εκεί μεγάλωσε, εκεί εδίδαξε εκεί εθαυματούργησε για να τους φέρει κοντά του αλλά λαός δισεβής και παράνομος δυστυχώ, όπως έλεγε και ο ύμνος δεν σκέπτεται να ευχαριστήσει τον ευεργέτη του σκέπτεται αντιθέτως το πως θα τον φωνεύσει και τον φωνεύσε τον δίκαιο τον εκκρέμασε πάνω στο, στα ξύλα του Σταυρού, τον κάθεσε <coughs> δέστε όμως είπαμε η αχαριστία πληρώνεται δεν τους εκδικείται ο Θεός ο Θεός είπαμε δεν είναι εκδικητή. τους εκδικείται η ίδια τους η αμαρτία και δέστε τους πόσα χρόνια περάσανε για μετράτε μετράτε πόσα χρόνια, δύο χιλιάδε χρόνια για την ακρίβεια περίπου 1.960 χρόνια, 1.940, 1.940, δεν θυμάμαι ακριβώ, να σας πω το ακριβές νούμερο μέσα στα τόσα χρόνια, περίπου 2.000 χρόνια αυτός ο λαός σφάζεται, αλληλοσφάζεται αίμα χύνεται ποτάμικοι μέσα είναι η κατάρα, την πήραν μόνοι του, το θυμάστε, το αίμα αυτού επί μας και επί τα τέκνα, η η Η κατάρα από τη μια, η αχαριστία τους από την άλλη και έχουν μέχρι σήμερα και σφάζονται, σφάζονται, σκοτωνούνται, έμα αίμα, αίμα, ποτάμι το αίμα. Η αχαριστία πληρώνεται αδερφοί μου. Και γι' αυτό να προσπαθήσουμε τουλάχιστον δεν έχουμε να δείξουμε στο Θεό τίποτα καλό αυτό είναι γεγονός δεν έχουμε να δείξουμε στο Θεό καμία καλή μας πράξη είμαστε δυστυχώς γεμάτοι αμαρτίες και πράξεις καλές δεν υπάρχουν για να παρουσιάσουμε ενώπιον του Θεού τουλάχιστον ας έχουμε να του δείξουμε κάτι ένα καλό ένα ευχαριστώ ας δει ο Κύριος παρότι είμαστε αμαρτωλοί τουλάχιστον είμαστε ευγνώμονε απέναντι στα δώρα Του απέναντι στις ευεργεσίες Του απέναντι στην προσφορά Του σε μας απέναντι, στην, απ, απ, απέναντι στο κάθε τι που μας δίνει να το εκτιμάμε και να Τον ευχαριστούμε κι αν έτσι συμπεριφερόμαστε να ξέρουμε ότι τότε η ευγνωμοσύνη μας θα εκτιμηθεί από τον Θεό και τότε τα δώρα Του θα πολλαπλασιαστούν και τα υλικά αλλά κυρίως τα πνευματικά. Και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος αυτή μας την ευγνωμοσύνη θα την εκτιμήσει όχι μόνο εδώ αλλά και στην άλλη ζωή και εύχομαι αυτή μας η ευγνωμοσύνη να γίνει και η αιτία και η αφορμή ο Κύριος να μας προσλάβει στα δεξιά Του. Αμήν. Τελείωσε το πρώτο μέρος του Μαθήματος. Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο. Στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας. Προχτές εξηγήσαμε τον ύμνο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθάς ο Θεός ημός. Και είπαμε ότι αυτή, αυτός ο ήμνος δείχνει, δείχνει τι δείχνει, τα τέσσερα είδη προσευχής. Τα τέσσερα είδη προσευχής. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι ζητιάνος, επέτυξε. Δυστυχώς η προσευχή μας έχει καταντήσει επαιτία, Όλο γονατίζουμε και αρχίζουμε να ζητιανεύουμε από το Θεό. Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου. Δώσε μου. Λάθος! Η προσευχή δεν είναι επαιτία, δεν είναι ζητιανιά Δεν είναι επιτρέψτε μου τη φράση, δεν είναι γυφτιά Δεν είμαστε γύφτια πέραντι στο Θεό Η προσευχή έχει τέσσερα μέρη Το πρώτο είναι ο ύμνο η δοξολογία Σε με Θα δοξολογήσει τον Θεό Θα δοξολογήσεις, δοξολογήσεις δόξαση το δείξαντι το φως θα δοξολογήσεις τον Θεόν, θα θαυμάσεις το καλός του, τη μεγαλοπροπιά του, τη βασιλεία του, θα τον δοξάσεις, θα τον γεμίσεις τον Θεό. Το δεύτερο είναι, το δεύτερο είναι, το δεύτερο είναι η ευχαριστία, η ευχαριστία, σε ευχαριστώ Θεέ μου, για όσα μου έδωσες και για όσα μου δίνεις. Είπαμε να είμαστε ευγνώμονες, δεν είμαστε προηγούμενο. Μέσα στην προσευχή σου Θα διαθέσεις Και λίγα λεπτά Να ευχαριστήσεις τον Θεό Για όσα σου δίνει και για όσα σου έχει δώσει Είδατε ο Κύριος είναι συνεπείς Συνεπείς είναι. Είδατε τι είπε και το λέτε πολλοί από εσάς Ό,τι του ζητάω μου το δίνει, μάλιστα Γιατί ο Κύριος είναι συνεπείς Τι είπε, ετείτε και δοθήσετε μου ζητάτε θα σας δώσω Αλλά εσύ δεν είσαι συνεπής. Γιατί σου δίνει ο Θεός Και εσύ ευχαριστώ δε Δεύτερο λοιπόν είναι η ευχαριστία Τρίτον η εξομολόγηση τι και της Αμαρτία σου Και να πεις συγχώρεσε με κύριε Συγχώρεσε με κύριε που σε πίκρανα Με τη στάση μου Με τη διαγωγή μου Με το ψέμα που είπα Συγχώρεσέ με κύριε που σε πίκρανα με την άσεμνη κουβέντα που μου ξέφυγε Συγχώρεσέ με κύριε που είπα το τάδε Συγχώρεσέ με κύριε που έπραξα το τάδε Συγχώρεσέ κύριε τους ασέμνους και κακούς λογισμού μου Αυτό για να δείξεις ότι σε ελέγχει η αμαρτία Και βεβαίως στη συνέχεια θα πας και στο εξομολογητήριο Για να πάρεις εκεί εμπράκτο την άφηση των αμαρτιών σου Μέσω του πετραχηλίου του ε, πνευματικού πατρό. Και τέταρτον, τέταρτον, τελευταίο, είναι η αίτησης. Δώσε μου Θεέ μου. Επαναλαμβάνω τα τέσσερα είδη της προσευχής. Δοξολογία, ευχαριστία, εξομολόγησης και αίτησης. Τελευταία θα ζητήσει από τον Θεό, να σου δώσει ότι αυτός νομίζει ότι είναι καλύτερο για σένα. Όχι ότι εσύ θέλεις αλλά ότι ο Θεός θεωρεί καλύτερο για την περίπτωση σου. Τα καλά και συμφέροντα της ψυχής μόνο έτσι. Τα καλά και συμφέροντα. Δώσε μου Θεέ μου, ό,τι είναι προς το συμφέρον της ψυχής μου. Ό,τι είναι προς το συμφέρον της ψυχής μου. Κάτσα, σας έλεγα εδώ πέρα, θα πικραθείτε, όμως δεν το λέω. Να μην σας στενοχωράω. Όλο, όλο, όλο παραπονιέστε, φεύγοντα από εδώ, όλο παραπονιέστε. Είμαι αυστηρό και κάνω, δεν πειράζει. Δεν το λέμε, δεν το λέμε. Να το, το πω, να το πω. Ναι, θα το πω, ναι. θα το πω Με τι γυναίκε δεν βγάζουν πέρα, έτσι. Ναι. Θα το πούμε λοιπόν, εντάξει. Θα το πούμε, θα το πούμε. Ναι. Τι σημαίνει τα καλά και συμφέροντα τη ψυχή, λοιπόν. Ότι ο Θεό θεωρεί καλό. Και μπορεί ο Θεό να θεωρεί καλό να πεθάνει ο άντρας άμα το θεωρεί καλό ο Θεός άμα το θεωρεί προς το συμφέρον της ψυχής σου άμα θεωρεί προς το συμφέρον της ψυχής σου ο Θεός να φυλάει να πεθάνει το παιδί σου το παρή το Θεό είναι το αλλά λέμε Για την ναι μετά τα βάζουμε με το Θεό Λοιπόν λέμε πως πρέπει να προσεύχεσαι πως πρέπει να προσεύχεσαι λέμε Γεννηθεί το θελημά σου ως εν ουρανό και επί όχι για τη Θεέ όχι γιατί Γεννηθεί το το σου ως εν ουρανό και επί και αφού ο Θεός επέτρεψε κάτι δόξα στο Άγιο Ονομά Του δόξα ση Θεέ μου σε ευχαριστώ Κύριε Αφού αυτό θέλησες να κάνεις για το συμφέρον της πληθυνής μου σε ευχαριστώ σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Αυτό ήθελα να Η πικραθήκατε λίγο όμως, δεν πειράζει μου το ζητήσατε εσείς στέλετε δεν πειρα εγώ ε, έπρεπε να το μάθετε, το μάθετε λοιπόν τώρα λοιπόν ερχόμαστε στη συνέχεια της Θείας Ιητουργίας τελείωσε ο ύμνος έγινε ο καθαγιασμός τώρα προσέξτε τι γίνεται Επάνω στην Αγία Τράπεζα τώρα δεν υπάρχει ψωμί και κρασί. Από τα σά των σόν το σε και στη συνέχεια κανονικά επάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει το σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό το σωστό λέμε τώρα, το σωστό λέμε τώρα μην μου πείτε τι κάνουνε, δεν με νοιάζει, τι κάνουνε, εγώ λέω το σωστό κανονικά από εκείνη την ώρα και μετά πρέπει οι πόρτες, αβιμότηρα τη της Αγίας πύλης πρέπει να κλείνουν, να κλείνουν, γιατί δεν μπορεί ο Κύριος, δεν είμαστε άξιοι ούτε καν τον βλέπουμε τον Κύριο, ούτε καν να τον βλέπουμε, πρέπει η πόρτα από τα Σάικ των Σών και μετά και αυτό εφαρμόζεται στο Άγιον Όρος, εδώ δυστυχώς όχι δεν εφαρμόζεται, πρέπει η πόρτα να είναι κλειστή όσο ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα το ψωμί και το κρασί οι πόρτε ήταν ανοιχτέ. τώρα όμως η πόρτα πρέπει να είναι κανονικά κλεισμένη μέχρι την ώρα της Θείας Κοινωνίας που θα βγει ο ιερέας να δώσει το σώμα και το αίμα του Κυρίου εις βρόσιν και πόση, που και πάλι θα πηγαίνετε, θα προσέρχεστε θα το πούμε και τότε βέβαια με χαμηλωμένα τα μάτια κάτω θα βλέπετε, όχι μπροστά, όχι τον κύριο. Δεν είστε άξιοι. Δεν είμαστε άξιοι. Και όταν θα φτάνει εκεί, θα κλείνει τα μάτια σου, το ανοίγει το στόμα σου να μεταλάβεις το σώμα και το αίμα του κυρίου μα. Δεν είμαστε άξιοι. Καταλάβετε το. Δεν είμαστε άξιοι. Είμαστε ανάξιοι, βρώμικοι, άθλοι, αμαρτωλοί. Ό,τι θέλετε, βάλτε. Μόνο άξιοι δεν είμαστε. Μόνο άξιοι δεν είμαστε. Κανονικά λοιπόν η πόρτα κλείνει, η πόρτα σφραγίζει εκείνη την ώρα για να μην μπορεί ο κόσμος, η περίεργη αλλά και ο κόσμος, ο πολλής κόσμος να βλέπει να έρχεται σε επαφή, έστω και οπτικά έστω και οπτικά να έρχεται σε επαφή με το σώμα και με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τι λέει στη συνέχεια ο ιερέα, Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπήγησιμόν Θεοτόκου και αυπαρθένου Μαρίας Εξαιρέτως της Παναγίας, τι σημαίνει αυτή η λέξη εξαιρέτως κατεξαίρεση δηλαδή τι σημαίνει εδώ κατεξαίρεση ότι η προσφορά αυτή η θυσία αυτή που γίνεται του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γίνεται κατεξαίρεσιν προς τη της Υπεραγίας Τεωτόκου, Διότι η Παναγία μας είναι όπως ξέρετε και το ξέρουμε όλοι η ανωτέρα όλων των Αγίων, όλων των Αγγέλων, όλων, όλων, όλων. Είναι η μοναδική που ήδη βρίσκεται μέσα στον Παράδεισο, διότι όπως ξέρουμε στον Παράδεισο δεν βρίσκεται κανεί άλλος. Ερμαίνουν όλη την κρίση του Θεού για να πούνε στον Παράδεισο. Μόνο ο Κύριος είναι στον Παράδεισο η Παναγία και βέβαια οι Άγγελοι οι οποίοι περιστοιχίζουν τον τρόνο του Θεού Οι Άγιοι ακόμα δεν έχουν πει στον Παράδεισο Εξαιρέτως λοιπόν της Παναγίας Αχράντου. και εκείνη την ώρα που είχαμε πει ότι είμαστε γονατιστοί εκείνη την ώρα μπορείς να σηκωθεί. και όταν ακούσεις εσύ τη λέξη εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου", η φράση αυτή Κανονικά αρχίζεις, πού να τα ξέρετε αυτά, πού να τα ξέρετε, πήγαινε να πεις το καφενιό να εδώ πέρα, τι σου πούνε, τα ξέρουμε, για να δούμε το ξέρουν αυτό, εσείς το ξέρετε. Την ώρα που θα ακούσεις εξαιρέτως της Παναγίας Αγγράτου, εκείνη την ώρα βγάζεις το κομποσκοίνι σου και αρχίζεις να μνημονεύεις τους πεθαμένους μπροστά και τους ζωντανούς μετά. Εκείνη την ώρα αρχίζεις να μνημονεύεις πεθαμένους και ζωντανούς. Ψάλι, θα ψάλει ο ψάλτης το άξιο νεστή και ο ιερέας μέσα εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε μέσα. Αρχίζουμε και μνημονεύουμε. Το ίδιο και εσύ έξω. Νύστητη Κύριε. Θυμήσου Κύριε. Αυτό σημαίνει νύστητη. Θυμήσου Κύριε ποιου και κοιμημένους έχεις. εχθρού γνωστούς, γονείς, παιδιά, αδέρφια, συγγενείς κλπ. Όσους μπορείς να θυμηθείς και τελείωσες. Μετά νήστητη Κύριε και τον έτη ζώντων, αυτούς που ζουν ακόμη. Νήστητη Κύριε τον άντρα μου, τα παιδιά μου, τους εχθρούς μου, πάντα τους εχθρούς σα μέσα. Πάντα, πάντα, πάντα τους εχθρούς σα, Αυτούς που ξέρει ότι σε μισούν, σε σηκωφαντούν, σε εκφρεύονται. αυτού μπροστά μπροστά. Μπροστά μπροστά. Προστά, μπροστά. μπροστά. Βνήστε, Κύριε και επίσης θα θυμάστε, πρέπει να θυμάστε και τα βαφτίστηρια σας. Τα βαφτίστηρια σας. Θα δώσετε λόγο για αυτά στο Θεό. Θα πληρώσετε, θα πληρώσετε, έχετε λογοδοτήσει μπροστά στο Θεό. Είσαστε, πως τους λέμε εκεί στην τράπεζα, πως τους λένε αυτό, οι εγγύητε Έχετε δώσει έχετε κάνει εγγύηση μπροστά στο Θεό. Για τα, τα πνευματικόπαίδια σα, αυτά τα βαφτιστήρια σα, φαγωθήκατε, φαγωθήκατε. Συναγωνιζόσαστε ποιο θα βαφτίσει τα περισσότερα. Να λοιπόν τώρα, μεθαύριο θα σα τραβάνε οι δυο, θα σα τραβάνε, θα σα τραβάνε οι δαίμονες θα σα τραβάνε γιατί θέλατε πολλά βαφτιστήρια. Και βλέπω 5, 6, 10, 15, άλλο είχε βαφτίσει. Να δούμε μεθαύριο τι λόγο θα δίνετε. Θυμηθείτε τα, κατόνομα, κατόνομα, κατόνομα κατ' όνομα μυστή, Κύριε, μυστή Κύριε, μυστή φώτισε το ξέρεις ότι ξαλάσκαρε; έφυγε, ο Θεέ μου έχει φύγει από τον δρόμο του Θεού το βαφτίστήρι σου τι είχες θυμάσαι Αποτάσει το σατανά αποτάσσομαι έλεγες εσύ, Αποτάσω; κοίτα το με το σατανά πάει όμως εσύ να πληρώνεις μεθά εσύ που έλεγε θα αποτάσσομαι εσύ που έλεγες, έλεγες συντάσσομαι εσύ που έλεγε πάση την πομπή και πάει στο καρναβάλι πάση τη έργης, πάση τη λατρεία, πάση τις αγγέλης Αποτάσσομαι, λέγες εσύ Έχεις λογοδοτήσει, τώρα ετοιμάσου να πληρώσεις Δώστε τα ονόματα, μη μονέψτε εκείνη τη στιγμή, όσους μπορείτε Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο πράγμα Η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορείς να κάνεις Είτε σε ζώντες, είτε σε κοιμημένους Την ώρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, που αρχίζει το εξαιρέτο τη Παναγία Αχράντου, αρχίζει ο ιερέα, εσύ αμέσω σηκώνεσαι από την γονική εκκλησία σου, σκύβει το κεφάλι σου την ώρα που ψάλει ο ψάλτη στο άξιο νεστή και με το κουμποσκίνη σου ή χωρί το κουμποσκίνη σου, ό,τι έχει, αρχίζει λοιπόν και προσεύχεσαι. Τους και θυμάσαι πρώτα του κεκυμημένου και μετά του ζωντανού. Να τα ξέρετε αυτά, να παίρνετε. Ορίστε. Αμύρια, ναι. βοήλια, μετά, Janet. μετά. Ναι, ναι, θα το πούμε. <Ranger> ναι, ναι. ναι. Όχι, όχι, θα το πούμε μετά. Λοιπόν. Κάνει, δεν είναι. Θέλει να κάτσει γονατί. Τι κάνει, δεν είναι κακό. Ναι, δεν είναι κακό. Εκτό και είναι Κυριακή. Κυριακή είπαμε. Όχι. Κυριακή δεν γονατίζουμε. Το λέει κανόνα τη Εκκλησία. Θα σάκια των σων, θα σκύψει κάτω, θα κουμπίσει τα μούτρα στο έδαφο, αλλά δεν θα γονατίσει. Θα σκύψουμε όσο μπορούμε. Υπάρχει κανόνα τη Εκκλησία, ο οποίο απαγορεύει τη γονική εκκλησία την Κυριακή. Και γι' αυτό καλά έκανε ο κύριο Παναγιώτης, αν το έλεγα βέβαια, το είχα υπόψη μου να το πω σε άλλο μάθημα. Αν το πούμε τώρα, μετά το άξιονεστή, που τελειώνει το άξιονεστή, είδατε τι λέει ο Ιερέα και ο Νέκαστος καταδιάνιανε έχει και πάντων και πασών. δηλαδή Κύριε δέξου αυτά που σου είπα εγώ τα ονόματα που σου είπα εγώ και ο και αυτούς που καθένας εμελέτησε στο μυαλό του τώρα που λέγαμε το άξενεστη και ο νέκαστος, δέξου Κύριε την προσευχή μνημόνεψε Κύριε μοιήστητη Κύριε θυμήσου Κύριε και αυτούς που ο καθένας είχε στο μυαλό του αυτή τη στιγμή που γινόταν το μνημό Η ώρα λοιπόν του άξιων εστί, η ώρα του εξαιρέτως είναι η ώρα του μνημοσύνου. Είναι η ώρα που ο κάθε χριστιανός εκεί πλέον βλέπει το πόσο συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία. Πάντα πρέπει να συμμετέχουμε αλλά αυτή η ώρα πιστέψτε με είναι η πιο ιδανική ώρα που πλέον εκεί πρέπει να δείξεις όλη σου τη συμμετοχή, βλέπεις δεν είσαι ένα αν ενεργό μέλος δεν είσαι ένα παθητικό μέλος μπήκες στη Θεία Λειτουργία και απλώς κάθεσαι και κοιτάς τι κάνει ο παπάς, τι λέει ο ψάζος και σαν σα να κουτσούνι; όχι, έχεις ενεργό ρόλο μνημονεύεις τώρα μνημονεύεις και ο ιερέας υπολογίζει την προσευχή σου ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει το καταλάβατε δεν είμαστε λοιπόν ανενεργά μέλη. εσείς κυρίως που λένε ορισμένοι, η Λειτουργία για τον Παπάκι και για τον Ψα Δεν είναι για τον Παπάκι και για τον Ψα κάντε λάθος. Για όλους Όλοι έχουμε ενεργό ρόλο, ενεργό ρόλο μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ενεργότατο ρόλο. Έχεις ενεργότατο ρόλο μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και κυρίως αυτός ο ρόλος φαίνεται, είπαμε, κυρίως με το μνημόσυρο το οποίο εδώ κάνεις. Συνεχίζουμε. Άξιον εστίνος αληθός, μακαρίζιν την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Είναι τόσα τα κοσμητικά επίθετα προς την Υπεραγία Θεοτόκο που έχουν ακουστεί εκατομμύρια, εκατομμύρια χωρίς υπερβολή. Λόγοι συγγραφείς, υμνοδοί τη Εκκλησίας έχουν γράψει, έχουν βρει τόσα κοσμητικά επίθετα, τόσους χαρακτηρισμούς κοσμικούς για την Υπεραγία Θεοτόκο που πραγματικά δεν μπορεί. Το, το μυαλό του ανθρώπου είναι πολύ μικρό και να του θυμηθεί αλλά κυρίως να του αναλύσει να αναλύσει πριν όμως μπω στο άξιο εστί και δεν θέλω να πω σας είπα γιατί είναι μεγάλο θα μας πάρει ίσως και δύο και τρία και τέσσερα κηρύγματα θέλω να μείνω στην ιστορία του σήμερα πρώτη μέρα η ιστορία του είναι συνδεδεμένη με το άγιο Όρος θα έχετε ακούσει για την εικόνα το Άξιο Νεστή Το Άξιο Νεστή που είχατε πάει και στην Αθήνα και την είχατε προσκυνήσει και λοιπά τότε που και κατέβει μάλιστα και βοηθιά σα να είναι Τι είναι το Άξιο Νεστή Πώς έγινε το Άξιο Νεστή Ήταν ένας μοναχός εκεί στο, στις Καριές στην πρωτεύουσα του Αγίου σε ένα κελάκι μέσα και είχε αυτή την εικόνα την περίφημη που σήμερα ονομάζεται στή. είχε αυτή την εικόνα, γράμματα δεν ήξερα μάλλον, όχι συγγνώμη, ήταν ένας μοναχός και ένα καλογεροπέδι κάθε μέρα ο μοναχός με το καλογεροπέδι έκανε την προσευχή του αλλά εκείνο το καλογεροπέδι ήταν ολιγογράμματο, δεν ήξερε γράμματα, δεν ήξερε να προσεύχεται μια μέρα έφυγε ο Γέροντα, πήγε για κάποιε δουλειέ του και αυτό έμεινε μόνο του. Σηκώθηκε το πρωί, άγιο παιδάκι όμω, σηκώθηκε το πρωί και πήγε να κάνει την προσευχή του μπροστά στην εικόνα. και άρχισε να κλαίει, δεν τιμόταν, δεν ήξερε. Τι να διαβάσει, γράμματα δεν ήξερε, τίποτα δεν ήξερε. Άρχισε λοιπόν έναν ύμνο ήξερε όλο τον, την τιμιότερα το κερουμπίλ που άκουγε και το έψελνε ο Γέροντα του. Το έλεγε και αυτό λοιπόν, τον είχε μάθει απ' έξω. Και αυτό το έλεγε, το έλεγε συνέχεια και λοιπά. Και εκείνη την ώρα κατεβαίνει ο Αρχάγγελο Γαβριήλ που εορτάζουμε σήμερα. Ο Αρχάγγελο Γαβριήλ λέει: Υπάρχουν, λέει δεν υπάρχουν άγγελοι. Ποιο το είπε ότι δεν υπάρχουν άγγελοι. Άγγελοι Έρε, τι θα δουν τα μάτια μα μετά αύριο. Έρε, τι θα δουν τα μάτια μα μετά αύριο. Κατέβηκε ο Αρχάγγελο Γαβρίλ. Κατέβηκε και του λέει τον είδε αυτό δεν τα όμως άγιος άνθρωπος ε, άγιο παιδί άγιο παιδί τον είδε τον άγγελο του λέει ο άγγελος για σταμάτα του λέει θα το ψάλλω εγώ και το θυμάσαι να το ψεργείς του λέει όχι μόνο την τιμιοτέρα το χερουβήμου να το ξέρει έτσι, άξιον ο αληθός μακαρίζειν σε την Θεοτόκον και λοιπά τι ναι μακάριστον και παναμόμητον και μητέραν τι την τέρα το χερουβίμ και το εξωτέρα κλπ. όλο και τω μεταξύ το παιδάκι τον άκουγε ευχαριστήθηκε τον άγγελο που άκουγε και έψελνε του λέει όταν τελείωσε άγγελο του λέει καλά μου τόψαλες ωραία τόψαλες, ωραία φωνή έχεις αλλά τι να το κάνω εγώ τα ξέχασα τώρα εγώ είμαι χαζούλη εγώ είμαι εγώ δεν καταλαβαίνω και γι' αυτό σε παρακαλώ κάνε αγάπη πες του, του λέει να μου το αφήσει κάπου γραμμένο να το θυμάμαι και τότε ο άγγελος επήρε μία πλάκα μία πλάκα μαρμάρινη και άρχισε ό του θαύματος να γράφει με το δάχτυλό του και η πλάκα λέει στο δάχτυλο του αγγέλου άρχισε να γίνεται σαν λάσπη, πως είναι η λάσπη έτσι, και έγραφε επάνω, τον έγραψε όλο τον ύμνο Εξαφανίστηκε και μετά γύρισε ο γέροντας και τον έπιστε πλέον το πνευματικό παιδί του ότι είχαμε αγγελοφάνεια Γέροντα. Ήρθε Άγγελο. πως να, η πλάκα που μου έγραψε ο ύμνο λοιπόν αυτό που ψάρεται τις υπεραγγελία του τόπου και που προ τιμήν τη σήμερα είναι η μεγαλύτερα εικόνα, η κυριότερα μάλλον εικόνα του Αγίου Όρους του άξιο νηστή. Αυτό ο ύμνο είναι. Θεόσταλτος ύμνος, Θεοσύστατο ύμνος Τον έχει συστήσει ο ίδιος ο Θεός Δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ Επάνω εκεί, εις το Άγιον Όρος Λοιπόν, σταματάμε εδώ Και την άλλη ε, Σε άλλο Σάββατο θα συνεχίσουμε Στην ερμηνεία του ύμνου